Karekarekarekareduan, kareduan, kareduan. Πατούς γιατί ανοίγουμε με τα κουρσματά τόσο υψηλά; Διότι το 2021 δεν είναι το 220. Pop. Karekarekarekareduan, kareduan. Γιατί το 221 δεν είναι το 220. Με άλλα λόγια, ο, ο, ο, ο Ιανουάριο δεν είναι Απρίλιο. Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο. Ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η καμιά αιτία. Η 14η Μαου δεν είναι 13η Μαου. Να πούμε και εμείς ένα έξυπνο σαν αυτά που λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Ακούσαμε τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίο προχτές στην ενημέρωση είπε ότι το 2021 δεν είναι 20. Ο Μητσοδάκης αυτό το είχε πει πριν κάνα μήνα. Επίση ο Μητσοτάκη εδώ και ένα χρόνο συγκρίνει του μήνε και λέει ότι ο Μάιο δεν είναι Αύγουστο, ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Δεν ξέρω ποιο είχε την ιδέα αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου να τα κάνει έτσι και να τα δει έτσι και να το γράψει, να το βάλει σε ένα κείμενο. Ήταν μην τον κάνει την αρχή, το πήραν όλοι οι άλλοι και κάνουν αυτή την αναπαραγωγή πιστεύοντα οι ίδιοι ότι λένε κάτι πολύ σημαντικό, πολύ έξυπνο και πολύ πρωτότυπο. Οπότε η σημερινή μέρα δεν είναι σαν Να πω κι εγώ κάτι έξυπνο. Και πρωτότυπο η σημερινή μέρα, δεν είναι σαν τη χθεσινή βεβαίω, γιατί ανοίξαμε και του περιμένουμε. Άνοιξε ο τουρισμό. Θα ακούσουμε τώρα τον Βασίλικη Κίλια, υπουργό Υγεία, που δεν είναι σαν κανέναν άλλον υπουργό που έχει περάσει από αυτή τη θέση, να περιγράφει σε ποια ακριβώ χώρα φέρνουμε του τουρίστε μα. Θα ήθελα κλείνοντα να ζητήσω από όλου σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, που πλέον οι ανάσχε ελευθερία αυξάνονται και πληθαίνουν. Μπράβο! να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να έχουμε, και είμαι πεμπισμένος ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι από το πεσινό με ένα μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν και με την αίσθηση όλων μας, συμπολιτών μας αλλά και τουριστών, ότι αυτή είναι μια χώρα οργανωμένη, γαμινμένη <Πιουλίδη> <Πιουλίδη> και αυτή είναι μια χώρα οργανωμένη, γαμινμένη Παπαρατζίδε! Όπω τα ακούτε, παπαρατζίδε! Στο Συνοβελόπουλο, αλλά πριν ήταν ο Κικίλια, ο οποίο μίλησε για την χώρα μα, την περιέγραψε πολύ αναλυτικά. Είναι αυτό που λέμε και γαμπμπίπ, τη χώρα. Αυτή τη χώρα έχουμε, σε αυτή τη χώρα έρχονται, σε αυτή τη χώρα θα μετακινηθούν και οι Έλληνε τουρίστε. Ήδη νομίζω από το πρωί βλέπουμε τα κτέλ, τα πλοία να φεύγουν, πάνε στα νησιά, έχουν ξαμοληθεί, ξεχυθεί όλοι. Με τι βαλίτσε, τα καπελάκια, πάνε να βρούνε γιατρία. Μακάρι να τη βρούνε. Οι παπαρατζίδε, έτσι του λέει ο Βελόπουλο, μάλλον έτσι αυτό χαρακτηρίζεται ο Βελόπουλο. Θα ακούσουμε πώ ακριβώ το είπε, γιατί εισήγαγε και ένα νέο πολιτικό όρο στον πολιτικό διάλογο. Και θα ήθελα ειλικρινά να το καταλάβετε αυτό. Είναι δικαίωμά μα να είμαστε ανόητοι, γελιοί, έτσι. Είναι δικαίωμά μα να είμαστε παπαρατζίδε. Όπω τα ακούτε, παπαρατζίδε. Τελεία. Και παύλα. Είναι δικαίωμά μα να είμαστε ανόητοι, γελίοι, έτσι παπαρατζίδε. Όπω τα ακούτε, παπαρατζίδε. Τελεία και παύλα. Σημαντικό από αυτό του παπαρατζήδε είναι το άλλο που λέει: είναι δικαίωμά του να είναι γελοί και ανόητοι. Όντω, είναι δικαίωμά να μην τους το αφαιρέσουμε, να μην του κατηγορήσουμε. Διεκδικούν αυτό το ρόλο εκεί στο κόμμα. Οπότε, τον κερδίζουν νομίζω επαξίω με διάφορα που λένε γίνονται τη συνολική πολιτική συμπεριφορά, να μην του το χαλάσουμε. Έχει έρθει και το νομοσχέδιο. Μα το παρουσίασε προχθέ ο κύριος Χατζηδάκη το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Κρύβει πολύ ωραία μέσα. στοιχεία και θέματα υπέρ των εργαζομένων πάντα, δεν το έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι και βγαίνουν στους δρόμους, αλλά όμως, γιατί δεν καταλαβαίνουν γενικότερα, είναι υπέρ των εργαζομένων, το λένε όλα τα στελέχη, το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπε και ο Χατζηδάκης, ο Γεραπετρίτης τώρα, πιο ειλικρινής συνεργάτης του Πρωθυπουργού, πιο ειλικρινής από όλου τους άλλους, μίλησε και είπε αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Θα μα το απαντήστε αυτό σε μια γραμμή. Το οκτάωρο καταργείται από αύριο. Κατηγορηματικά, και κατηγορηματικά σα αναφέρω, Καταργείται το οκτάωρο, Καταργείται το πενσήμερα, Καταργούνται οι υπερορίε. Πελεμετριοκυδάτλα πιούρεν, Ατλαμπιούρεν, και κατηγορηματικά σα αναφέρω, Καταργείται το οκτάωρο, καταργείτε το πενσήμερα, Καταργούνται οι υπερορίε. Μα τώρα συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, καταργούνται όλα τώρα που το υπόδειγμα του καπιταλισμού κλείνει. Τι ακριβώς είναι αυτό. Ε, δεν το λέμε εμείς, εμείς πιστεύουμε το ακριβώς αντίθετο, αλλά ένας αριστερός ηγέτης, ένας μαρξιστής που κάνει αναλύσεις με τη μαρξιστική μέθοδο, βασιζόμενος και στην λενινιστική οπτική Όπω είναι ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτόν μιλάμε, το καταλάβατε, βλέπει ότι ο καπιταλισμός περνάει σε μια άλλη φάση και όχι μόνο το βλέπει, αισθάνθηκε την ανάγκη στη συνέντευξη που έδωσε να το πει και να κάνει την ανάλυση και να πει ότι το υπόδειγμα του καπιταλισμού, έτσι όπω το ξέραμε, μέχρι τώρα κλείνει. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει αξία να δούμε σήμερα είναι ότι το κυρίαρχο υπόδειγμα Τη απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών που δίθεν θα αυτορυθμίζονται. Ε, το κυρίαρχο υπόδειγμα του, των trickle-down economics, που ο Πρόεδρος Βάιντεν είπε ότι, είμαστε, ότι ήταν αποτυχημένα. Το κυρίαρχο υπόδειγμα δηλαδή τη διαρκή αναπαραγωγή του καπιταλισμού μέσα από κρίσει, που θα διευρύνουν με τι ανισότητε, αλλά θα δίνουν τη δυνατότητα διεύρυνση των κερδών μια elite το οποίο θα μα οδηγεί στην ευημερία. Αυτό το υπόδειγμα. Κλείνει από τη και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αλλιώ. <Το> αυτό το υπόδειγμα κλείνει από τη και αρχίζουμε και αυτό μαλλιό. Κλείνει λοιπόν, αυτό το υπόδειγμα έτσι όπω το ξέραμε. Κλείνει, έκλειση. Η επιχείρηση δεν πήγε καλά. Μόνο ο σύπμα το βλέπει αυτό, δεν το βλέπει κανένα άλλο. Είπε κάτι ο Μπάνεν σε μια ομιλία του προχτέ. Αλλά προφανώ και σε καμία περίπτωση δεν κλείνει κανένα υπόδειγμα. Χειροτερεύουν τα πράγματα. Αλλά ποιοι είμαστε εμεί που θα τα πούμε αυτά. Εδώ έχουμε τον Μαρξιστή ηγέτη, ο οποίο έχει κάνει αναλύσει, αυτό και το επιτελείο του, έχει κάνει αναλύσει σε όλα τα θέματα που απασχολούν και τον πλανήτη, αλλά και τον ελληνικό χώρο. Τα θυμόμαστε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και πρωθυπουργό. Εκτό από το συγκεκριμένο υπόδειγμα του καπιταλισμού, κλείνει, έρχεται και το τέλο του νέου φιλελευθερισμού. Η ομιλία στην οποία αναφερθήκατε, η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στο Κογκρέσο, uh, ήταν μια ιστορική ομιλία. <κυρίζει> Ακριβώ διότι, κατά την άποψή μου, βάζει τέλο σε έναν uh, περίπου τεσσαρακονταετή κύκλο οικονομικού υποδείγματο. Του νεοφιλελεύθερου υποδείγματο. Ευτυχώ! Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται από έναν μετριοπαθή Πρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή τη ισχυρότερη οικονομία του δυτικού κόσμου. Γι' αυτό και θεωρώ πω αξίζει τον κόπο. Να ρίξουμε το βάρο και τη σκέψη μα σε αυτά που συμβαίνουν στι ΗΠΑ. <Βάρι>, yeah. την άποψή μου βάζει τέλο σε έναν ε, περίπου 40 ετή κύκλο οικονομικού υποδείγματο. Του νεοφιλελεύθερου υποδείγματο. Πάει λοιπόν και αυτό το υπόδειγμα. Μου εννοούσε υποδήματο. Όχι, υποδήματο λέει πάει τελείω. Πάει και ο νεοφιλελευθερισμό. Πάει και το υπόδειγμα του καπιταλισμού έτσι όπως το ξέραμε. Τα έχει τελειώσει όλα. Οπότε έχει έρθει ο καιρός τη αριστεράς. Έχουν οριμάσει συνθήκες, αναλύσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι καλύτερο για σοβαρά θέματα, παγκόσμια θέματα, κοινωνικά θέματα, οικονομικά θέματα, συνδυασμός είναι αυτός, μεταξύ. Η Οικονομίας, ζωής, καθημερινότητας και πολιτικής και φιλοσοφίας βεβαίως Μπορεί να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας Απ' την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει τέτοιες βαθιές αναλύσεις Γιατί έχει μια ε, έφεση όπως θα ακούσουμε τώρα από Υπουργό του Κυρίως προς τα οικονομικά Αυτό που έχει σημασία ότι επενδυτές να ξέρουν είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει Η Ελλάδα πια μπορεί να συζητάει για ξένες επενδύσεις και να τις καλωσορίζει Μπορεί να αντιδρά σε ό,τι πάνε να σταματήσει τι επενδύσει ο ίδιο ο λαός όπως προηγουμένω στου δρόμου για τον άπαδο λόγο. Και το κυριότερο, και σε αυτό είμαι υπερήφανο για να μην τον χρόνο, είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε έναν πρωθυπουργό που καταλαβαίνει από οικονομία. και έχει φτιάξει μια ισχυρή ομάδα που το κύριο μα μέλημα είναι να βάλουμε μπρο την ελληνική οικονομία. <σ> um> Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που καταλαβαίνει από οικονομία. Μπράβο! Είναι σημαντικό. Βέβαια, ο πρώην Πρωθυπουργό καταλαβαίνει και από πολιτική, είπαμε, και από κοινωνιολογία και από πολιτική οικονομία γενικότερα. Εδώ, ο Κυριακό Μητσοτάκη είναι στην οικονομία. Θέλει ακόμα μερικά χρόνια στην Πρωθυπουργία για να φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Τυχεροί, έτσι κι αλλιώ, με τον πρώην και τον νυν, που καταλαβαίνουν πράγματα που εμεί οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα πιάσουμε και να τα καταλάβουμε. Γαλάζια Ελευθερία λέγεται όλο αυτό που θα γίνει με τα εμβόλια στα νησιά ώστε να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, να πηγαίνουμε κι εμεί. και, και κλείθηκε ο Υπουργός Τουρισμού να το παρουσιάσει. Αλλά δίπλα στο Γαλάζια δεν έβαλε το Ελευθερία. Και βέβαια την επιτάχυνση, τον εμβολιασμών στην επικράτεια με αποκορύφωμα τη Γαλάζια Πατρίδα. Τη Γαλάζια Πατρίδα. Τι, τη, τη, τη, τη Γαλάζια Ελευθερία. Η Γαλάζια Ελευθερία... <τυ> τη γαλάζια ελευθερία είναι αυτό είναι, είναι ένα ε, ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος καλημέρα κύριε Μπαγκογιάννη καλώς ήρθατε καλημέρα καλημέρα κύριε Οικονόμου καλημέρα κύριε Αντζολέτο η κύριε... πρώτη μέρα της ελευθερίας ελευθερία ή θάνατος <Ρελαιοί> Τη γαλάζια ελευθερία, σήμερα το πρωί Τώρα ραμπακογιάννη. Τη γαλάζια ελευθερία είναι η πρώτη μέρα. Γαλάζια Πατρίδα είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Ορντογάν, να πάρει τι γύρω χώρε, όλε. Οπότε συμπίπτει με τη δικιά μα γαλάζια ελευθερία. Γίνονται όλα μαζί ένα. Θα βρούμε το δρόμο, φαντάζομαι. Ο Αλέξη Τσίπρα τη συνέντευξη που έδωσε ε, προ... και ακούσαμε όλα αυτά για το τέλο του καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, τα πολύ σημαντικά και επίκαιρα και ε, αναλυτικά. Προϊόντα μελέτης, εμπεριστατωμένης, όχι λόγια του αέρα, στο πόδι, στο γόνατο. Ε, εκτός από αυτά λοιπόν, ήθελε να μιλήσει και με αγγλικά. Και το έκανε. Εκτιμώ ότι ο κύριος Μητσοτάκη έχει παρασυρθεί σε μια αντίληψη, η οποία μπορεί να είναι και έξω από τις προσθέσεις του ίδιου. Δηλαδή, να πετάει την μπάλα, και kick the gun down the road που λένε. Yeah. Πέτα την μπάλα να κυλήσει στον στο δρόμο. Είναι η αγαπημένη του φράση. Το λέει συνέχεια, τη λέει συνέχεια αυτή τη φράση, τη χρησιμοποιεί, δεν είναι πρώτη φορά και το έχει μάθει στο μάθημα αγγλικών που είχε γίνει κάποτε στην Κουμουνδούρου ήμασταν εκεί εμείς με μικρόφωνο και ακούγαμε Here we are again, να είμαστε πάλι μαζί Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας που θα παρακολουθείτε τρεις φορές την εβδομάδα My name is John, το όνομά μου είναι John What is your name? Ioannis Tsibras. Eimai apo tin Ellada. Taklo, epanalavate. Kick the can down the road. Kick the gun down the road. Taklo, epanalavate. Kick the can down the road. Kick the kicking the can down the road. Taklo, epanalavate. Kick the can down the road. We did not kick the can down the road. What is this? Ti ine afto? To proti fora estera. This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα. Είναι από το μάθημα αγγλικών που είχε γίνει κάποτε ε, και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Είχε αριστεύσει. Είχε όχι τόσο όσο στην πολιτική οικονομία και στη φιλοσοφία και στην κοινωνιολογία. Στα αγγλικά είναι πολύ καλύτερο. να ξαναγυρίσουμε στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο έρχεται. Επέλαση κανονική, επίθεση κανονική. Η κυρία Πελώνη, χτε στο πρεσρού, με έπρεπε να πει κάτι γι' αυτό. Οπότε έγραψε ένα πείμα, κανονικά όμω, και το απήγγειλε με στυλ μαθήτρια Τρίτη Δημοτικού. Που κουνάμε το χέρι ασυνάρτητα με αυτά που λέμε και κοιτάμε γύρω, το κεφάλι, χέρι, στόμα, λόγια, είναι τέσσερα εντελώ άσχετα μεταξύ του πράγματα. Ε, κάπω έτσι το επικυπελώνει. Για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Δόθηκε χθε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Προστατεύει, όπω τόνισε σε ανάρτησή του και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του εργαζόμενου. <ΛΗ> Ενισχύει τα δικαιώματά του, προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος, δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Μπράβο τους! τελευταίος που έκανε το ΕΙ «Εί» είναι ένας εργαζόμενος που φωνάζει τον συνάδελφο του λέει A. έτσι λοιπόν δύναμη στον εργαζόμενο ότι λέει ο ένας μέσα στο Μαξίμου το λένε και οι υπόλοιποι τις επόμενες μέρες Μότα όμως κανονικά ένας γράφει τους λόγους και παίρνουν όλοι από το, είναι στο φωτοτυπικό στη σειρά και μόλις βγαίνουν τα αντίτυπα τα παίρνουν και τα λένε ο καθένας από το πόστο του ή από το παράθυρο που θα βγει εδώ η που όπως κάθε μέρα της και σήμερα Παρασκευή 14 Τετάρτη του μηνός, τελευταία μέρα της εβδομάδας πρώτη μέρα της ελευθερίας, γαλάζιας και πατρίδας και ελευθερίας όπως λένε η Υπουργοί 2111080 11 Τηλέφωνο, Θανάση Αθανασόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου. Εκεί μας ακούτε τώρα live τα ηχογραφημένους στο YouTube. Θα μας βρείτε επίσης στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και chat να κάνετε και διαλόγους δηλαδή και εγγραφή στο, στα podcast, στο facebook, παντού μας βρίσκεται. Πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Γεια σα, Ποστόλη! Σχετικά με την χθεσινή εκφοβή, αναφέρομαι στην Τρίτη για τον Τζίγκλ που είχε βάλει ο Θήμιο. Αναφέρθηκε από ένα συνεργάτη σα το τραγουδάκι αυτό, το Αλαμπάμα κτλ. Εγώ επειδή είμαι τη παλιά σχολή. Πώπα, τη αντρική σχολή, Σαμαρά! Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Κι ακριβώ, florėγου... στην ηλικία. Α, εντάξει, είναι για πε. Λοιπόν, το τραγούνι λέει: Είμαστε καμπόιδε από το Πεξικό. Κανένα δεν φοβόμαστε μόνο τον αρχηγό. Μόνο τον αρχηγό ή ούτε τον αρχηγό. Πίκι πίκι ραμ, τραβάει το περίστρο και χάδει πάλτε μπαμ. Ο καθένα το με τον δικό του τρόπο. Εμά μα στείλανε κάτι άλλο. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι ορθόδοξο. Ορθόδοξο, ο σωστό. Γιατί αυτό είναι ορθόδοξο, επειδή δεύτερο... το λέγατε εσεί, Άλλοι λένε: Εμεί δεν φοβόμαστε ούτε τον αρχηγό, μόνο τον αρχηγό, τον λένε Σαν Χουάν ε... και κάνει μπαμπαμ. Παπάρια, μάντολε. Αυτό Α, είναι. Δεν είναι ομοιοκαταληξία. Ομοιοκαταληξία είναι αυτό που σου είπα εγώ και μπορεί να το πιστοποιήσει και όλη η γενιά που άμα μα ακούει στο ραδιόφωνο. Για πε το πάλι. Θα σου πω τώρα, φένα μην το πάω. Θέλω να μου πει τραγουδιστά όμω. Αμορικοτά. Είμαι λυράτη. Και κάτι άλλο σχετικά με τη βούλτευση. Κάνει αυτή τη ρύθμιση τώρα για να προστατεύσει την εργασία των εργαζομένων. Πρέπει να κάνει πολύ δεκαπά το μαλλί και έχει κάψει τον εγκέφαλο μόλι αυτέ τι μέρε. δεν δεκαπά και... έχει μπει μέσα. Άστο. Σα αγαπάμε πολύ. Αλλά το μαλί μαλί. Το μαλί πως είναι. <laughs> <laughs> Ούτε <η> παγώνι <laughs> δεν το πετυχαίνει αυτό. <laughs> Λέξα με τα φρικιά. Πήρα να ρωτήσω για την υγεία του θύμου και θένα θα αγαπάω, αλλά το φίμιο τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. δεν σα θα... ξέρωσα θα... κουμούνια μεταξύ σα. Ε, ναι, γι' αυτό είναι στην σταθερή αξία. Κοίταξε, με, μαζί γνωριστήκαμε. Ωραία. Αλλά ο θύγιο έχει μια άλλη αξία για ε, μένα. το ξέρει, γι' αυτό έχει πικάρι. Εντελώ. αν τον ήξερε σχέστηκε, no. Θα τον έχεις ναι, ναι, πώς πήγε μου με τον εμβολιασμό του, γιατί πού το, ξέρεις, το <laughs> Τσουκί, πονάει, του κάναμε μάκια να περάσει τίποτα, τίποτα. Θα βάλει πάγο. Και μετά πόσα δάχτυλα ουίσκι. Μία παγοκίστη. Όρθια, όρθια, όρθια, θα βάλει τέσσερα δάχτυλα όρθια ο ουίσκι. Τέσσερα ε, δάχτυλα όρθια, μιλάμε για το ίδιο πράγμα ακόμα. Ναι, για το ίδιο μιλάμε. Θα βάλεις, δεν θα τα μετρήσει τα πλαγείο, τα δάχτυλα όρθια θα τα βάλει. Έγινε, βάζω. Τι θα το κάνει, on the rocks. Ε, ναι. τι θα το κάνω. Φλόρικο ε, με νερό. Ναι. Ωραία, ωραία, κάνω το the rocks. Ε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα από εδώ από το νοσοκομείο να το χαιρετά αυτό το κικίλια. Αμά πήραν 8 νοσηλευτέ νοσηλεύτριε και του πήγαν ενισχύουν το νοσοκομείο τη καβάλληλα. Έτσι, Ή ο στρατό είχαν... του. Ο στρατό του, το νοσοκομείο του. του. Ε, ο στρατό μου και κουτρά. Ο ο Χρονοδιάγραμμα μέχρι τι 30 Απριλίου. Τώρα του δίνουν μια παράταση μέχρι τι 7 έκτο. Εκείνη την ημέρα που έχω γενέχνε. 7 Ιουνίου. Ασκεκτο. Προνομικά. Του λέει, λέει ο, ο πρόεδρο του νοσοκομείου, κάνουν 36 ώρε σε 36 ώρε κάνουν τρει βάρκε διαφορετικέ. Και του λέει ο πρόεδρο του νοσοκομείου εδώ που είναι ένα δικό μαθήμα. Εχούμε να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε αυτό και τα... Δεν πειράζει, μωρελή, δεν πειράζει, αφού έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Πόσο χαϊβάνια είναι... Τέλος, άμα το έχει ανάγκη η επιχείρηση, τέλος. Ναι, και αυτός το ορίζει το στρατό του, αυτός. Θα άμα, δουλέψουν ή... λίγο παραπάνω κι αυτοί, αλλά μετά θα έχουν παρασκευές. Αλλά μετά, μετά, μόλις θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του το Χατζηδάκη... Χαμός, εκείνει... η ελαστικότητα στην εργασία σε άλλο level. <ΣΣ> Κατά κατηγορηματικά σας αναφέρω. Καταργείται το οκτάωρο, καταργείται το περιθύμερο καταργούνται οι περορίε. Είναι πολύ σημαντικό όχι ότι τα καταργούν σιγά. Ότι το λέει ρητά και κατηγορηματικά είναι ο κύριος Γεραπετρίτης γιατί πρέπει να εκπέμπετε από το μέγαρο μαξί μου υπεύθυνη ενημέρωση και σοβαρή ενημέρωση και σοβαρότητα. Οπότε έπρεπε κάποιο να τα ξεκαθάρει. Τα ακούσαμε εδώ τώρα για να μην έχετε απορίε για το τι ακριβώ. Περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Τι θα γίνει τώρα στην Ελλάδα, έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη Θα μπορούσε να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει στις εκλογέ όποτε γίνουν αυτέ. Και γι' αυτό ακούμε τι προτάσει των κομμάτων, των υπολείπων, ώστε να είμαστε σε θέση ένα πάσα στιγμή να επιλέξουμε τον καλύτερο. Όχι δεν το έχουμε κάνει και πάντα κάνουμε, τον καλύτερο επιλέγουμε. Αλλά καμιά φορά μπορεί να θέσει έναν καλύτερο-καλύτερο του καλύτερου. Ένα από αυτού είναι ο Βελόπουλο με τι προτάσει του. Τα φαρμακευτικά πότα να είναι δουλειά μου. Και σήμερα το πρώτο και είδηση: Καταθέτουμε σε λίγα λεπτά πρόταση νόμου να γεμίσω με μπάφορο την Ελλάδα. Ξέρω τι σα λέω. Το έχουμε, είναι ολόκληρο σχέδιο, μελέτη. Κάναμε 150 σελίδες για το θέμα αυτό. Και βέβαια πρέπει να ευχηθώ και βέβαια. Βίον χασισόσπαρτων. Σε όλου. Σε όλους. Είναι, είναι η νέα πρόταση του κόμματο. Το έχουν μελετήσει όπω ακούσατε. Και αυτό είναι θετικό γιατί καλό είναι τα κόμματα να μελετάνε τι προτάσει. Γι' αυτό υπάρχουν τα επιτελεία τα κομματικά. Όχι στην τύχη, στο γόνατο. Ξανά. Ο Βελόπουλος λοιπόν προφανώς για να κάνει τέτοια πρόταση γίνεται και μέσα στο ίδιο το κόμμα αυτή η διαδικασία με όλο αυτό που είπε. Θα ακούσουμε τώρα το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα απλά να πω μερικά πράγματα στην εισαγωγή για να καταλάβουν οι Έλληνε πέρα από τις νομοσολογίες πέρα από όλα αυτά να καταλάβουν τι στο καλό συμβαίνει. Η ιστορία που διαδραματίζεται μπροστά μας στον πλανήτη είναι μια ιστορία, θα το πω έτσι για να το καταλάβουν ορισμένοι. Μια ιστορία πλανητικού μετασχηματισμού. Μια πρόορη, θα έλεγα, όπω τα ακούτε βέβαια, προώρη πολεμική παγκόσμια σύγκρουση και σύραξη η οποία έρχεται. Θα μου πει στα βαθιά τι κατήλε Λοιπόν, εγώ είμαι ξεκάθαρο. Φοβάμαι παγκόσμιο πόλεμο ο οποίο έρχεται βήμα, βήμα, βήμα, βήμα και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι κάποιοι προετοιμάζουν ένα παγκόσμιο πόλεμο. Η πανδημία λοιπόν. Αυτό που θέλουν να λέγεται πανδημία, που για μένα δεν είναι πανδημία, είναι το πρώτο test drive πριν την μεγάλη σύγκρουση που έρχεται. Δεν έχετε παράπονο, σας έχουμε φλωμώσει, γεμίσει, σας έχουμε δώσει αναλύσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος και αναλύσεις σοβαρές μετρημένες, ότι τελειώνει ο νεοφιλευθερισμός. νέο φιλελευθερισμός τελειώνει το υπόδειγμα του καπιταλισμού από τον διανοητή Αλέξη Τσίπρα και εδώ ότι έρχεται παγκόσμιος πόλεμος μπορούν να συμπέσουν αυτά τα δύο από τον διανοητή Κυριάκο Βελόπουλο αρκετή διανόηση πάμε στην ψυχαγωγία lifestyle θέματα ό,τι καλύτερο ο Υπουργός Υγεία. Πάμε Ποιος τείχος αντιπροσωπεύει τη ζωή μου Βουαου, Πολύ βαρύ να Να δεις που κάποτε θα Pixlax. <Σις τρελόδε> Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχουν κάνει ποτέ ήταν έκτη δημοτικού. Ένα κοριτσάκι. Το κοριτσάκι με τα σκατά Ήθελε εμένα, εγώ ήθελα τι μπάλε μου. Θέλω <Σις> αρχίδια. Και με ρώτησε γιατί. Και δεν ήξερα την να πω. Δεν <μφυκλή> είπα <συκλή> τίποτα. Πιάσε πιάνω. το παλάκι. Τίπα το, <συκλή> το, το. Καλά. Πιάκι δημοτικού, συγγνώμη, τι να πω. Ήθελα όλη μέρα να περτοπίσει. Έβρετε μαλακία. Καλύτερο δίλημα, ε, που έχω αντιμετωπίσει. Μπέργκερ ή πίτσα. Τέσσερι Κεφτέδε κατήλ μπουντού. Μπέρκελ. Τι φταίει, ξημένο. Μπιφτέκη... ξημένο. που ξέρει και καλωτρό. Το αγαπημένο μου ανέκδοτο δεν μπορώ να το πω. Γιατί είναι σοκ. Πρωθυπουργό Κυριακό Μισοτάκη. <χει> <χει> <χει> <χει> γιατί γελάτε, κυρία μου. Σα παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Γιατί δεν μπορείτε να βγείτε Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι από δεκαετίε πιο πίσω και είναι. <χει> Εγώ όταν είμαι μικρός τραγουδάω στο μπάνιο μου. Τραγουδάω στο μπάνιο μου. Η μαμά μου μου έλεγε. Βασιλάκι! πω πως έθουν το μαλάκι! Μόνο τσιφτε τέλεια μόνο εσέ μαθή σου. Μάθε μπορώ και κάτι χρήσιμο. Βασιλάκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταμάτα, γιατί μας βασανίζεις. Έκτοτε δεν τραγουδάω. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Θα ραγίσουν τα κρύσταλλα, τα καθρέφτες, τα τζάμια κλπ. Την Τον εαυτό μου σε 20 χρόνια τον φαντάζομαι καλύτερο. είναι! Τώρα εξωτερικά δεν είσαι μαγικό. Για σκαμπιάρι άστραου! Χαμούλης, Χαμούλη! Θέλω να γίνει χαμό σήμερα! Έτσι! Για το χαμό Α, <ulemon noise> βλέπω πολλέ ταινίε, αγαπάω πολύ. Η αγαμένη ταινία είναι μάλλον. Το παλαμάρι του βαρκάρι, νούμερο 2. <lemon noise> Έχει αξίε, είναι παλκάρι. Κορίτσια κομπανάτε την, βγάλω έξω την παλατέζα. Γίνεται θρύλο και ήρωα. Τελικά τον δικαιώνουν η καιρή και ιστορία. Σκάλωσε το φερνουάρ! Ποιο φερνουάρ δεν φαίνεται λώνει! Γι' αυτό δεν βρίσκω το θερμοάρ. Επικό έργο. Σου λέω στον λόγο του θυμίσμου τελείωσε το πουλάκι. Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μάρεσε. Συγκλωστική. Είναι συγκλωστική πραγματικά όλη αυτή η εξομολόγηση του Βασίλη Κικίλια. Λαός τώρα το δεύτερο μέρος. Αλό, αλό! Αλλό, αλλό. Πού είσαι μουτσούλα μου τι κάνει, Δεν έχω ξεχάσει Αυτά, ε, αφού είσαι πρέζα, 20 χρόνια τώρα. Δεν, δε δε πει. Πει. δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα κάνω mm. τα παραπονά όμω. Κάνε ρε, μα, κα, Κάνε. Αφού ακούω να μάθει που με κάνει τη δασκαλίτσα και να σου πω ότι. Αυτή η δασκαλίτσα θα... τελευταίο. Άλλο θέλει να την φυστικόσει. Ναι, ο, καλύπτει, τι Θα τον παίξω κι εγώ. Έχει και μυαλό Θα μας καθοδηγήσεις. Τέλος την του... έχει ο φίλος όποτε κατάλαβα γιατί μάλλον δοκίμασε εκεί πήρε γεύση. Καλό να περνάνε ρε σιγά ρε. Όχι για τι. Αν θα να πάρει το μεζέ του εγώ θα του πω όχι. Όχι ρε είσαι καλά ρε και άμα γουστάρει και η δασκαλίτσα περνάει όχι. Όχι ρε παιδί, παιδί μου η άλλη. Μόλις το άκουσε ψήθηκε αμέσως. Θέλω να δώσει χαιρετισμού, όχι φιλικού που γράφουμε στα email, του άλλου χαιρετισμού. κυρία Δασκάλα. Ω, καλησπέρα. Φίλε, έχει ό,τι τορναδόρε, έφαγα όλο το νησί να σα αναζητάω. Αυτό νομίζω θέλει να σε αφιστικό και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λέμε. Τότε, το όφυλε του One Night Standing. Ξέρει τι γίνεται, ρε φίλε, από μια ηλικία και μετά οι αναστολέ σου πέφτουνε, να πούμε, γιατί δεν το έχει συνέχεια, οπότε μόλι σου κάτσει, τάκ, το πέτυχε. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα φίλε Γιατί Θέλω γιατί σκέφτομαι να γυρίσω πίσω από τη Δανία Α Πέτοια πολύ εργασία... ωραία ιδέα Έτσι εργασιακά Έλα από τη Δανία του Βορρά Έλα εδώ στη... στα Δάνεια του Νότου Ακριβώς Λοιπόν έλα να σου πω Θα πίνω τους μπάφου μου ναι, Θα μαζεύω τις ελιές μου Θα είμαι και στη φύση Τι άλλο θέλω να πούμε Ωραίο είναι Γιατί ήρθω Γύρισε στη φύση Γύρισε στη φύση Ρωκάς που και ξανά γίνε Και ρού Έχεις τέτοια προσβολή. Ακριβώς κύριε Χατζηδάκη. Και χασίσει και ελιός μας. Ή τη ανάλογα. Ακριβώς. Αμέσως το γάμιστι έγινε. Μυλιά από όλα δεν γέρε τόσο καλό αγώνα. Μαλάκιες, την νομιμοποιήσετε, δεν την νομιμοποιήσετε την κάλαβη. Εμείς θα την και θα σας γράφουμε στα αρκά μα. Κασίσι, και κι ο Θεός Κάθονται εκεί πέρα, Και κάνει την πελάσσι Ωραία, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι θέμα, θέμα τιμή πλέον είναι, είναι κουβέντα μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα Είναι, είναι ότι αν γίνει νόμιμη θα πέσει και η τιμή α, θα, σου πω, θα σου πω το εξή απλό Από εκεί που του παίρνει κάθε μαφιόζι και σερβίρουν ό,τι να Δεν πάνε γα... Αυτό, Αυτό παιδί, παιδί μου, το κράτο θα κάνει το καρτέλ του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον. Μην κάνει θα... το καρτέλ ο κάθε μαφιός. Στα χέρια μα, εμεί έτσι κι αλλιώ δεν αψονίζουμε, ρε. Τα ίδια χωράφια που πίναμε πριν 50 χρόνια, τα ίδια χωράφια θα πίνουμε πάλι. Στα χέρια μα, δεν με νοιάζει. Απλά για τον άλλο, τον απλό τον κόσμο να πούμε. Αυτά. Αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σα. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσουμε με την αποστολή. Ο είμαι. Αποστολή, θέλω να σου πω αγάπη με ένα χίλια ευχαριστώ. Γιατί? Για αυτά που μα κάνει και γελάμε. Πραγματικά μα εμψυχώνει η Βρε Αποστολή. Κολοκόντρωνε Γιώργος λέγομαι, από τρίπολη τσάιμε. Χίλια ευχαριστώ. Μάλιστα. Να είσαι καλά και σύντομη οικογένειά, παλικάρι μου, καλό. Το ξέρουν κι άλλοι ότι σε λένε έτσι μόνο το λε. Αν τώρα μην με δεν δε μ' αρέσει. Οπα, θα τσακωθούμε. Όχι, ποτέ. Γιατί, κρίμα. Αυτά είχε να μας πει ο λαό. και όπως κάθε Παρασκευή οδεύουμε προς το τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίε. αφιερώσεις σα με αυτές πάμε στο ακριβώς σε διαφημίσεις και στο ακριβώς τη ώρα. αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπη θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Ορανό, οι θρησκίες είναι οι θεσμοφέτες να... του παραλόγου και της φλακίας που εκμεταλλεύονται τι ανθρώπινε ανησυχίε. Αδόλα... αλλά δεν εξαγοράζεται με κέντρια και με Θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, διότι ακούγοντας την Πρωθυπουργάρα να μιλάει για τον Πέδρο Σάντσες ως Πέτρο. Ο Πέτρος, ε... ο, Πε, ο Πετράκης, είναι 29 Ιουνίου γιορτάζει, <Κι> Πέτρο και Παύλου. Εμένα μου είσαι στο μυαλό ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραν. Α, ah, σωστό. Χωρεύον τραν. Χωρεύον τραν, τραν. Τραν, τραν. Χωρεύον τραν, τραν. Έχοντα μιλήσει πιο πριν ε, για τον. Ε, ε, όχι τώρα. Ο Πέτρο, yeah. ο Γιώχαν και ο Φραν τρυπάκια ρουφούσαν και <laughs> χόρευαν τραν. Ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραν <Hore> <laughs> τρυπάκια ρουφούσαν <laughs> και χόρευαν τραν. <Hore> <laughs> Trans, whole, trans. Λοιπόν, ο Πέτρο τώρα, ο Σωτήρης νωρίτερα. Δηλαδή, εντάξει, όλη η κολλητή του τα φιλαράκια του, τι στο διάλογο, sorry και όλα. Τι, ε, είναι τι είναι να όλα. κάνουμε τώρα, είναι αυτή η Παλιοπαρέα, συγγνώμη. Ε. Η παλιοπαρέα, ωραία. Θα μου το βάλει λοιπόν αυτό για την Παρασκευή, παντρεμένο έτσι με τον Πέτρο, με το Σωτήρη. Εξαφορμή του Μάρξ, τέλο πάντων, που αναφέρεται στο άσμα. Λίγο Γεωργιάδη, έτσι που του έχει διαβάσει και του έχει πουλήσει και τον Μάρξ και τον Λένιν και τα άπαντά του τέλο πάντων στι εκπομπάρε αυτέ που πούλαγε και έναν ο και βιβλία. Ο κιλά με το στρατό του Κλείνω με πέτρο Ο μου είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ του δεν διάβασαν Μάρξ. Έχω διαβάσει και Μαψ και λένε και τα πάντα όλοι Ο Χωρίσαν σε ο Σωτήρι, σε μέτρο, σε Κράφτ ο, ο Σωτήρις, ο και ο Κράφτ διαλύσαν το τραστ Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Τόσο μάρεσε Και παραμύθια να μα λέει: η Γιαγιά μα να μην κάναμε μαλάκια στα παιδιά μα. Να ήταν οι δρόμοι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και οι πεζοί να μην τα είχανε χαμένα. Να ήταν το χώμα, το νερό και ο αέρα. Και χαρμό το ξύπνημα τη ημέρα. Και οι μικροί που σκάνε σαν τα αγριόχορτα, με στο προάυλιο να μην είχαν καγκελόπορτα. Να ήταν δυο οι κουβέντε μα από διαλόγου. Όχι θολού και παραλίλου μονολόγου. Να μα φανέρωνανε επιστημονικά του λόγου. Που έχουμε για Αυτό που έτσι αφού σε πήρα τώρα και τα κατάφερα σε ευρώ μετά από τόσο καιρό είναι ότι πραγματικά πρέπει να ξέρει τόσο καιρό έλεγα τον πάρω τον Αποστόλη, τι να του πρωτοποιάσει, τι να τι να, τι να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι, δεν προλαβαίνει. Οπότε νομίζω ότι το τελευταίο 24ωρο, άμα μαζέψει για την επόμενη εβδομάδα τώρα του γεραπετρίτη τι δηλώσει με το Μουτσοτάκι που είναι αυτό το ωραίο που είχε γίνει και το κάνει έτσι ένα ωραίο μπουκέτο, <Συκέτο> ένα ωραίο μπουκέτο, φτάνει τουλάχιστον για να καταλαβαίνουμε που ζούμε ρε παιδί μου στην Πανανία. Ενώ για δηλώσει γεραπετρίτη με το εμβόλιο, το Μουτσοτάκι,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 Το επανέλαβε και τον Απρίλιο, το επανέλαβε σε όλε τι εκδοχέ όπου μίλησε για το ζήτημα αυτό. Φαίνεται ότι κάποιοι μετά τα λεφτόδεντρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδεντρα. Μπράβο τους! Να ήταν ο άνθρωπος κερίπου να λιώσει, ό,τι είναι γύρω του να το πω της ηγνώση. Κι πολύ το και να κενά, να νουρίζω και εμένα, μα δεν αλλάζει ο δουλειά από μια πέννα. Δεν έχω ουρανό. Για να προσευχηθώ, για να σωθώ Νακροα να από το λαό Έλα καλησπέρα σας Γεια σας, ποιος είναι ε, Μια άγνωστη, πρώτη φορά σας παίρνω Γεια σου άγνωστη, μ' αρέσει το άγνωστο ε, Ναι Με την τρικάρη ε, Ωραία, ωραία, ωραία Είμαι λίγο κουρεσμένη, λίγο καταλαβαίνω. Κουράστηκα, δεν βλέπω Όχι, κουράστηκα. Κουρασμένη από τι? Όχι, λε. Θέλω μια χάρη να μου κάνει. Μια παραγγελία για και είναι την γυναίκα που θέλει να εμβολιαστεί και τη έλεγε εσύ για το σπούτι, νομίζω, και τη έλεγε για τα ανοσφαίριά τη που θα γίνουν Ά, θα το το να, έξε, τώρα γιατί δεν μπορώ να σ ακούω, έτσι. Κουράστηκα δεν κατάσταση αυτή. Σε ευχαριστώ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 69, ναι. 76. Το άκουσα. 11. 11. Ναι. Φτού <χει> και βγαίνω. Μισό λεπτό να δω. Τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sportnik. Το ρώσικο. Ναι. Είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, να... πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. τι, Α! Δεν <χει> είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει <χει> τα Θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. πω κάτι, μπορώ να αλλάξω, το Na to kampfizer. Pfizer, O ve je na 4min. Χάιζερ, ναι. Pfizer. Έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό, εσεί. Θα γίνετε πάτε το, το, το ΡΟΣ, τη ρώσκια αρκούδα. Να σα πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν κάνουμε, δεν κάνουμε αστεία, γιατί εγώ ανήκω στην επαφή ομάδα. Α, ωραία, θα περάσετε να σα εμβολιάσω ναι. εγώ. Εσύ ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην αμαλιάδα μου πάνε τα εμβολιασμό. Στην ποιος... αμαλιάδα, ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη αμαλιάδα. Ναι. Εσύ να σα περάσω εγώ. την ένεση. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο κάνει τα εμβόλια. Εγώ, εγώ θα, θα κάνω τα εμβόλια, την περνάω την ένεση. 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω.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 <Για> Ωραία γλώσσα Δεν αλλάζει ο δουλειά από μια πένα Είναι τριγύρωμα στα πάντα ροστιμένα Θέλει αγάπη και δουλειά, γνώση και αγώνα Γίνει η εξαίρεση που σβήνει τον τραγουδία σε τραγούδια, στο στον βλάκα Τον το και εξήγηση για τον το Ήχος φωτιά, να αρπάξουν τα χλωρά και τα ξερά Η να τα κάνει καθαρά Στον ήλιο τον αγέρα, στο το ηθικό σου κέρα, στο πριν έρθεις κι ένας αντάμωση Αντάμα με την τάμα την ψυχή, πόσο ο αν θέλει, δεν μπορεί το χρόνο να τον άμωση Θέλω να μου βάλεις το ανοίμε του εάν, το ηγατησα σταρόσει και τον κόκκινο στρατό που είναι καταπληκτικό, την κατηούσα στα Ιταλικά, νομίζω ηλικία, το κάπως έτσι λέγεται, λαρόσαπριμα και αυτά υπέροχο, μαζί με τι μαρτέ από το Survivor που τραγουάνε είμαστε η κόκκινο και κανένα να ζωμαστε όμω. Α έχει μηνύματα του Survivor, περνάνε μέσα μηνύματα τέτοια. Ραζετλά, η πλανήτη γκρούση. Ναι, κατάλαβα. Πάντα μπάλια. Η δημοκρατία Το να δώρο η ζωή σε ένα μακιόρο που θυσία γίνεται για του ανθρώπου. Του κόπου και τα βάσανα σε κάθε να τα, πετάνε, πέτρες τα παιδιά. Απόστολη μου. Έλα. Χαθήκαμε. Γιατί έτσι. Δεν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μια παραγγελιά που θέλω για την Παρασκευή, ε, για αυτά που κάνουν ε, οι σιωνιστέ, γιατί ο εβραϊκός λαό δεν φταίει, η, η αστική τάξη των εβραίων φταίει. Στο λαό τη Παλαιστίνη υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι από του κοινού στην Τουρκία Το οποίο σε κάποιον του λέει Να χτύπαγει καμπάνα για όσου κάναν κάθε μάνα να φυλίσει παγωμένο το μωρό τη. Αν θε, βάλτε την Παρασκευή. Να χτύπαγει καμπάνα για όσου κάναν κάθε μάνα να φυλίσει παγωμένο το μωρό τη. Να χτύπαγει καρδιά ολι για του ανθρώπου τη πηγή. Για να βρούμε το λιτρόμο τη. Και βγάλε μου και κανένα Σιριζέο να καταγγείλει του Ισραήλ. Τι να καταγγείλει? Το Ισραήλ. Καταγγεί? Ισραήλ. Κάποιο Σιριζέο να καταγγείλει του το Ισραήλ. Το κράτο του Ισραήλ γι' αυτό που κάνει στην Παλαιστίνη. Να το κάνει μετά τι χειραψίε του Τσίπρα με τον Νετανιάχου ή πριν. Μετά που το γλυφετάει τα πόδια. ναι, μετά, μετά. Α, μετά από αυτό, ναι. Καλά, θα βρω κάποιον, φαντάζομαι. <laughs> για για βρε. Σε φιλό. Να ήταν ο άνθρωπο και ρίπου πριν αλλιώσει. Ότι είναι γύρω του να τροφοδοτήσει η γνώση. Κι αυτοπολίτο να κεντά, να μου και μένα μα δεν αλλάζει. You don't Και μια παραγγελία για την παρασκευή, να σου βάλει το μισοτάκι, παρακαλώ να λέει πέτρο, γιατί εγώ πέτρο ακούω, δεν ξέρω αν λέει Πέτρο, αλλά πέτρο ακούω. Και εγώ πέτρο ακούω. Ναι, λοιπόν, εκεί πέτρο και βάλει μου λίγο το Γαϊτάνο που τώρα το Πάσχα δεν τον είδα πολύ και μα έλειψε. Να μην βάλω φιλπίδη. Α, όχι, όχι. <laughs> είναι ευσύτο. Έλαγιά. Yeah. Κλείνω λέγοντα ότι με τον πέτρο είναι γνωστό ότι προερχόμαστε από διαφορετικέ πολιτικέ οικογένειε. Κάποιε υπεροχέ που μου έχει δώσει ο Θεό, α πούμε, τα φασικά στοιχεία ενό ωραίου άντρα, αυτέ τι υπεροχέ δύσκολα τι διαχειρούσει. με την ταπεινότητα που αναζητώ. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει καθόλου να συναντιόμαστε με τον Πέτρο εκεί όπου τέμνεται ο ρεαλισμός και η κοινωνική φροντίδα. Είμαι ένας ερωτικός άνθρωπος. Ε, γενικότερα σε όλα αυτά που κάνω θέλω να έχω ερωτισμό. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα. στο μισοτάκι. Δεν έχω ουρανό δεν θεώ για να προσευχηθώ. Για να σωθώ Να κροά συζητώ Γεια σου, Αποστόλη! Γεια! Τι κάνεις! Καλά, εσύ! Καλά, Πήρε να σου πω: Θέλω μια πάρα κακή δουλειά για την uh, Παρασκευή. Εκείνο που έλεγε σε εκείνη τη Τίτσα, θα χαρίζω ένα θέατρο. Α, το χορ. Ένα θέατρο χορ. Θέατρο Ναι, ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Αυτό... Πού το θυμήθησε αυτό το, πώ ήρθε. Ε, εντάξει, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Ούτω ή άλλω, σα ακούω από πάρα, πάρα πολύ παλιά. Από τότε που ήσασταν στο Σκάι. Αλλά έχει καιρό να το παίξει. Έγινε, από να τίπος... καλά! Θα το ακούσουμε. para calor? qué dice en teatro? María Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο στη υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου. Το θέατρο Χόρν. Χόρν? Ναι, ναι, είναι δικό σα. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσεί. Δηλαδή, πώ θα το διαχειρίζομαι. Τι θα κάνω. Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να, να διοικείτε, τέλο πάντων, ένα θέατρο. Να βρίσκετε πια παράσταση θα σήμερα, πια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε του ηθοποιού, του συνεργάτε σα. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και ζωή. Μόνο τον Τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα. Ναι, ναι, όλο το θέατρο, δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ να μια μία παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σα δίνουμε. Είμαστε και σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Όπως δεν το πιστεύετε, σα κλήρωσε λαχείο σα λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή το θέατροχών που είναι Τι σα μοιάζει είναι δικό σα τώρα θα το βρείτε αυτό, δεν έχει σημασία Αν δεν σα βολεύει να το πάρετε Καλά Εντάξει Ναι Αλλά είναι 21% φόρο πρέπει τώρα να πληρώσετε Έτσι Α, δεν μπορώ Α, Αυτό σα πείραξε Ναι Αυτό, Έλληνα κανονικό Δεν έχω χρήματα Η γυφτιά πάνω απ' όλα Όχι δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα Να κάνω μια ερώτηση Ναι Ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά Ναι Διαπίστωση κιόλα Ναι Έχετε ψηφίσει πασόξ σίγουρα, έτσι Ναι Αλλή <laughs> μόνο Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε Καλά. Πάντα τέτοια, eh. Καλά. Δεν έχω ουράνο, ούτε θεό. να προσευχήσω, για να σωθώ. λαό.